Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για την νηστεία η οποία αρχίζει. Βέβαια και παλαιότερα που ομιλούσαμε στον Άγιο Νικόδημο, θυμάστε και εκεί σας είχα, ας πω τη φράση που δεν μου αρέσει και πολύ, σας είχα βάλει σε κάποιον δρόμο, σε κάποιο κανόνα, σε κάποια νηστεία, εμπάς περιπτώσει. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρετε καταρχάς πώς γίνεται η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και στη συνέχεια όσοι μπορείτε ή δεν μπορείτε αυτά θα τα κανονίζετε πάντα με τον πνευματικό σας ο οποίος και θα σας λέει τι πρέπει να τρώτε και τι δεν πρέπει να τρώτε. Κανονικά λοιπόν η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αρχίζει από την ερχομένη Δευτέρα, τη λεγόμενη καθαρά Δευτέρα, μιστεύεται ως εξής. Τις πέντε ημέρες της εβδομάδος, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, δεν τρώμε ούτε λάδι και το Σάββατο και την Κυριακή τρώμε μόνον λάδι. Έτσι ορίζει η Εκκλησία μας και έτσι σας το μεταφέρω γιατί όπως σας το είπα από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα πάλι εδώ κοντά σας εδώ θα ακούτε μόνον λόγια της Εκκλησίας και του Θεού και όχι δικά μου λόγια. Η νηστεία λοιπόν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής επαναλαμβάνω νηστεύεται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή χωρίς λάδι. Σάββατο και Κυριακή τρώμε μόνο λάδι. Και μάλιστα για να γίνω και λίγο πιο σαφής και να σας δώσω ακριβέστερα την νηστεία της Σαρακοστής όχι μόνο δεν τρώμε λάδι αλλά κανονικά λένε οι Άγιοι Πατέρες δεν τρώμε ούτε καν βραστό φαγητό. Δηλαδή κάνουμε ξηροφαγία όπως λέγεται. Και για να γίνω ακόμα πιο σαφής, γιατί βλέπω ότι αγρίεψε λίγο το μάτι σας, που σας τα λέω αυτά, μην αγριεύετε, σας λέω το νόμο του Θεού σας λέω. Να πω λοιπόν το σωστό, το απολύτως σωστό. Πράγμα που δεν θα το κάνετε βέβαια, γιατί δεν τραβάει, πάει, εσείς τα πέσετε χάμοι Άμα πούμε και κάνετε κάτι τέτοιο, οι μισές θα κάνουν το μνημόσυνο στις άλλες μισές, μετά από μια εβδομάδα. Οι μισές θα κάνουν το μνημόσυνο στις άλλες μισές. Τη, μισές, το μισό, το στις άλλες μισές. <Συλίου> κανονικά λοιπόν, κανονικά κανονικά, Κανονικά, κανονικά η νηστεία είναι ως εξή. Τρώμε μια φορά την ημέρα μετά τις 3 το μεσημέρι. Και μετά. Όχο, όχο, μετά ούτε νερό μέχρι την άλλη ημέρα πάλι τις 3 το μεσημέρι. Και μετά πάλι ούτε νερό μέχρι την άλλη μέρα της 3 το μεσημέρι που θα φας κάτι θα πιεις λίγο νεράκι θα φας κάτι δεν θα φας καμιά κατσαρόλα θα φας κάτι και εσύ και εγώ που είμαι και χοντρός λοιπόν κανονικά τίποτα θα τα πιείτε εσείς τα χάπια εγώ σας λέω είπαμε εδώ πέρα τι πρέπει είπαμε τα, τα κατηδίαν τα κατηδίαν, τα κατηδίαν θα τα κρίνετε. Παπούλη, τα λέω σωστά. Yeah. Τα κατηδίαν θα τα κρίνετε και θα τα αποφασίσετε με του πνευματικού σα. Γι' αυτό σας είπα, μη μου αγριεύετε μένα. Yeah. Λοιπόν. Yeah. Κανονικά λοιπόν, επαναλαμβάνω, κανονικά σας το λέω αυτό. Γιατί ορισμένοι παρουσιάζεστε και στην εξομολόγηση με τη διάθεση παππούλοι να πιούμε και λίγο γάλα, να φάμε και λίγο τυράκι, να φάμε και κανένα αυγουλάκι. Για προσέξτε, για προσέξτε. Μάθετε καταρχάς ποιος είναι ο κανόνας. Ο κανόνας της Μεγάλης Τεσσαρακοστή σα είπα είναι τις πέντε ημέρες της εβδομάδος τρώμε μία φορά, μία φορά τρώμε μετά τις τρεις το μεσημέρι και εκείνο ξηροφαγία και μία φορά πήρουμε νεράκι και μετά τρώμε την άλλη μέρα πάλι και το Σάββατο και την Κυριακή τρώμε δυο φορές μεσημέρι και βράδυ λαδάκι, λάδι, λάδι, έλαιον, έλαιον. <Και> Τώρα θα σας πω και κάτι άλλο, να με συμπαθάτε. Με ξέρετε ότι πρέπει να πω την αλήθεια και λέω την αλήθεια, να μην φτιάξω δικούς μου κανόνες. Λοιπόν, θα σας πω και κάτι ακόμα, λοιπόν. Και αυτό είναι λίγο τροπή μας. Σας προκαταλαμβάνω. Ήρθε μια κυρούλα να εξομολογηθεί στα αραχοβίτικα. Διότι όπω ξέρετε, εξομολόγω όλη εδώ την περιφέρεια πέρα. Τώρα μόλις έρχομαι από τα Σελά, να φανταστείτε. Εξομολόγησα στα Σελά, εξομολόγησα στην πετίτσα και τώρα ήρθα σε εσά εδώ. Εκεί λοιπόν ήρθε μια, μια κυρούλα, έρχεται τακτικά, έχει χρόνια που έρχεται σε μένα και μου έχει πει μεταξύ άλλων τα εξή. Ήσαν 7 παιδιά. Η οικογένειά του όταν μου λέει η έμπαινε η Σαρακοστή, η μάνα μου, παιδάκια τώρα, μα ακούτε τι σας λέω, παιδάκια, μιλάω για ηλικία πέντε, έξι, εφτά, 8 χρονών, πειραλάγαν, παίζανε. Η μάνα μου λέει, Θεέ μου, Θεέ μου, η μάνα μου, τη Σαρακοστή μετά τις τρεις το μεσημέρι μας έδινε ένα κομματάκι ψωμάκι με λίγο ξύδι επάνω. Γι' αυτό τρώγαμε. Και όταν τη ξαναζητάκαμε φαΐ, μας έλεγε αύριο στις τρεις πάλι θα να μου ξαναζητήσετε φαΐ. Και όμως αυτά τα παιδιά βγήκανε και γινήκαν σωστοί άνθρωποι. Να σας πω και κάτι ακόμα. Εκεί στα σταραχωβήτηκα πάλι είναι κάποιο πνευματικό παιδί μου πολύ καλό παιδί το οποίο έχει έρθει πρόσφυγας από τη Ρωσία έχει χρόνια που έχει έρθει στην Ελλάδα και έχει τώρα περίπου τρία ή τέσσερα χρόνια που έρχεται και εξομολογείται σε μένα ήσαν εννιά παιδιά στη Ρωσία όλοι οι Ρώσοι όχι μόνο η μάνα του Όλοι οι Ρώσοι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, προσέξτε. Όλοι οι Ρώσοι. Και μάλιστα χθες ήμουν και στο σπίτι του και μου το επιβεβαίωσε κιόλας. Όλοι οι Ρώσοι. Ακόμα και στα νεογέννητα μωρά, τα νεογέννητα μωρά, τα νεογέννητα μωρά, τα βυζαρούδικα. Όταν έμπαινε σαρακοστή δεν τα βυζένανε και τους έδιναν τι, με τι μου λέει πάτερ μεγάλωσα, ξέρεις με τι μεγάλωσα μου το έλεγε ίδιος με τουρσί παππούλη μεγάλωσα με τουρσιά μεγαλώσαμε μου λέει εμείς με ξύδια μεγαλώσαμε Σαρακοστή δεν υπήρχε περίπτωση να φάμε <ΣΣ1> όλο το πενθήμερο και τα παιδιά και τις πέντε μέρε λάδι δεν είχε μόνο Σάββατο και Κυριακή με τουρσί. Με τουρσί. Και γι' αυτό είναι και ιδανικός ξέρει να φτιάνει και τουρσιά αυτός Τα έχει μάθει από τη μάνα του πώ τα φτιάχνουνε; μου λέει να σου φτιάξω τουρσί, να σου μείνει ένα ξέχαστο. Θα σου φτιάξω τουρσί, να σου μείνει ένα Σας Σα τα είπα αυτά, και να με συγχωράτε που σα είπα. Μάλλον να μην με συγχωράτε, δεν με νοιάζει. Συγχωρήστε με, δεν με συγχωρήσετε, δεν, αυτό είναι το καθήκον μου. Σας είπα πως νυστεύετε η Σαρακοστή για να μετράτε λίγο τι απαιτήσει σα μπροστά στο πνευματικό. Γιατί πολλοί δεν ξέρουν τι ζητάνε στην εξομολόγηση. Δεν ξέρουν τι ζητάνε. Παπούλη είμαι άρρωστος είμαι άρρωστη, πίνω μια κούφτα χάπια, αλλά δώσε μου κρέας να φάω. Για κάτσε. Για περίμενε. Πολλά ζητά. Άμως σου δώσω κρέας να φας, θα φτάσεις τη μεγάλη εβδομάδα και δεν θα έχεις καταλάβει αν πέρασε 40. Πώ θα σου δώσω κρέας να φας. Για περίμενε λίγο, μη διάζει. Κάποτε ήρθε μια κυρία να εξομολογηθεί. Ευλαβέστε τη, σας βεβαιώ αυτό. τη είπε ο γιατρός πράγματι. Πρέπει να φάσω οπωσδήποτε κρέας Είχε ανεμία σε φοβερό βαθμό. Στα πρόθυρα του καρκίνου. Ξέρετε τι μου είπε. πάτερ έκλαιγε. Θέλω να φάω. Πρέπει να φάω λίγο κρέας Αλλά έβαλε μόνη τη κανόνα τον εαυτό της και τι είπε. Προσέξτε να δείτε τι σημαίνει νηστία. Σάρι δεν θα φάω, τυρί δεν θα φάω, γάλα δεν θα φάω, ούτε λάδι θα φάω. Και θα τρώω μόνο τρει-τέσσερι φορές την εβδομάδα το κρέας, σαν φάρμακο. Μια στεγνή μπριζόλα και τίποτε άλλο. Αυτή είναι η νησία. Αλλά το να σου πει ο γιατρό πρέπει να φας λίγο κρέας... Και να τρως και το ψάρι σου, να τρως και το κρέας σου, να φτιάξεις και τη σαλατούλα σου, να κάθεσαι και να περνά, λες και είναι Πάσχα, τις Τετάρτες και τις Παρασκευάδες και τις ημέρες που κανονικά η Εκκλησία μας ορίζει ούτε λάδι, αυτό είναι ασέβεια πλέον. Αυτό είναι θράσος πλέον. Πρέπει να φας, ρώτα το γιατρό σου, τι πρέπει να φάω γιατρέ είναι απολύτως απαραίτητο γιατρέ πρέπει να φάω ψάρι μάλιστα να φάω ψάρι αλλά ούτε γάλα ούτε αυγά ούτε τυριά ούτε σαλάτες ένα ψάρι νερόβραστο ίσα ίσα να το φάω να μαγαρίσω ίσα ίσα στα γρήγορα όπως μου λέγε κάποια το τρώω και με τρώει πάτε. το τρώω και με τρώει Τέτοια νηστεία, ναι, ευχαριστώ. Αυτό που δε θέλει ο Θεός, αγαπητέ μου και αγαπητοί μου, να βλέπει μέσα στην ώρα της εξομολογήσεως, είναι η θρασίτητά μας. <χω> Δεν θέλει ο Θεός θράσος. Αν είσαι άρρωστος και το πόσο είσαι άρρωστος και το τι έχεις ανάγκη, το ξέρει καλύτερα εκείνος. Γι' αυτό μην γινόμαστε θρασίς και απαιτητικοί στον Θεό. Θα το φάστο το ψάρι σου αν χρειαστεί, θα το φάστο το κρέας σου αν χρειαστεί αλλά για να νιώσεις και την νηστεία πώς πρέπει να το φάς πώς πρέπει να νηστέψεις πρώτα το πνευματικό σου και μην είμαστε μόνο απαιτητικοί πιστεύω να καταλάβατε τι σημαίνει νηστεία έτσι εμείνατε ευχαριστημένε, όχι, πικραμένες τα μούτρα σαζαρωμένα λοιπόν, λοιπόν καλά, δεν πειράζει λοιπόν. λοιπόν. Εντάξει. λοιπόν και τώρα έρχομαι στο θέμα μου και το θέμα μου είναι αυτό που ακούσαμε την περασμένη Κυριακή Το δικαστήριο. Με πιάνει φόβος και τρόμος να σας μιλήσω για, αυτή, για αυτό το θέμα. Γιατί ακριβώς έχω την αίσθηση αυτού του δικαστηρίου. Άμα σου ήρθει μια κλήση να πά στο δικαστήριο, το κοσμικό δικαστήριο, Βλέπω μερικού πώς τρέμουν μέχρι να έρθει η ώρα και εκείνη η στιγμή που θα παρουσιαστούν μπροστά στο δικαστή, ακόμα και σαν μάρτυρες. Πολύ δε περισσότερον έχω δει μερικού οι οποίοι έχουν πέσει σε διάφορα παραπτώματα και το δικαστήριο τους καλεί ως ενόχους να κάτσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου και θυμάμαι κάποτε ήρθε κάποιος μου λέει παππούλη δεν ξέρω αν θα ζήσω μέχρι τότε η καρδιά μου κοτεύει να σπάσει δεν ξέρω τι θα με αντιμετωπίσει ο δικαστής και σας κάνω μια ερώτηση έχετε σκεφτεί ποτέ το δικαστήριο του Θεού έχουμε σκεφτεί ποτέ εκείνη τη μεγάλη δίκη στην οποία δικαστής δεν θα είναι ένας άνθρωπος αλλά δικαστής θα είναι ο Αδέκαστο Θεός έχουμε σκεφτεί ποτέ μας το δικαστήριο εκείνο της τελευταίας ημέρας όπου προσέξτε με παρακαλώ όπου η απόφασης θα είναι τελεσίδικος εδώ ας πούμε ότι τα δικαστήρια του κόσμου σε δικάζει μεν αλλά σου δίνει και τα περιθώρια άιντε άμα θες πήγαινε στο εφετείο πήγαινε στον Άριο Πάγο πήγαινε στο Συμβούλιο της Χάγης, πώς το λένε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, πήγαινε να βρει το δίκαιο σου. Αυτό ακριβώς ήρθα σήμερα να σας πω. Ήθα να σας πω και να σας δείξω πώς θα γίνει εκείνο το δικαστήριο του Θεού. ήρθα να σας πω πώς θα κρίνει ο Θεός τότε αυτά τα οποία ακούσαμε προχτές στο Ιερό Ευαγγέλιο και τα οποία η μισή από εσά δεν τα ακούσατε γιατί αργήσατε να έρθείτε στην Εκκλησία να μην πηγαίνετε ούτε καν στην πρώτη καμπάνα να πηγαίνετε πριν από την πρώτη καμπάνα στην Εκκλησία και να ζητάτε από τον Παπά εσείς να βαρέσετε την καμπάνα Έτσι θα δείξουμε αγάπη στο Θεό γιατί αυτό που κάνουμε ότι περιμένουμε να βαρέσει η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη αυτό δείχνουμε ότι κάνουμε αγκαρία, δεν πάμε για το Θεό. Να πηγαίνετε πριν από το βαπά και να ζητάτε να βαράτε την καμπάνα εσείς αν έχετε ζήλο μέσα σας να ξυπνήσει ο κόσμος να έρθουν στην εκκλησία να ακούσουν το Θεό. Για να δούμε λοιπόν το δικαστήριο αυτό, να δούμε πώς θα γίνει αυτή η δίκη, να δούμε με ποια κριτήρια θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο, να δούμε τέλος τι αποφάσεις θα είναι αυτές που θα παρθούν, να δούμε τι θα σημαίνουν αυτές οι αποφάσεις για τους ανθρώπους. Γιατί δεν έχουμε δώσει, πιστεύω, την ανάλογη προσοχή το δικαστήριον πρώτα πρώτα θα γίνει σε άγνωστο χρόνο δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό που μας βεβαιώνει ο Κύριος είναι ότι την ημέρα και την ώρα που θα γίνει το δικαστήριο την ξέρει μόνο ο Κύριος και κανείς άλλος. Μόνο ο Θεός γνωρίζει ποια μέρα και ποια ώρα θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου για να κρίνει τον κόσμο. Και επομένως αυτό μας υποχρεώνει να είμαστε αναπάσσαντης την έτοιμοι. Αν ξέραμε την ώρα και την ημέρα, θα κοιτάγαμε να φτάσει η τελευταία στιγμή και εκείνη την ώρα να ψάξουμε να βρούμε τον παπά να ξομολογηθούμε, εκείνη την ώρα να ψάξουμε να βρούμε εκκλησία ανοιχτή, εκείνη την ώρα να ψάξουμε να βρούμε που έχουμε το καντήλι στο σπίτι να το ανάψουμε, να ξεγελάσουμε το Θεό. Και επειδή ο Θεός κοροϊδίες δεν σηκώνει, γι' αυτό ακριβώ λόγο... Την ημέρα και την ώρα του δικαστηρίου την κρατάει μυστικό για τον εαυτόν του. Μόνον αυτός την ξέρει και κανείς άλλος. Μα έρχονται οι χιλιαστές και μας λένε να μας πούνε πότε θα γίνει. Χιλιαστές. Οι χιλιαστές θα μας πούνε πότε θα γίνει, μα μας το πάνε μα το έχουν πει μέχρι τώρα, ξέρετε πόσες φορές το έχουν πει. Ξεκινήσανε από το 1878 και λένε θα γίνει το 1890, τίποτα. Το 1914, τίποτα. Το 1918, τίποτα. Το 1925, τίποτα. Το 1950, τίποτα. Το 1970, βάλαν ε, τώρα τελευταία, είχαν βάλει το 1978, θα γίνει τίποτα. Άρα, άρα... Μη δίνετε σημασία τι λέει ο χιλιαστής. Μη δίνετε σημασία τι λέει ο ένας και ο άλλος. Θυμάστε λέγανε και τώρα για το 2000, δεν λέγανε. <Κι> Κοιτάγανε να αυτοκτονήσουν οι άλλοι πέρα, κοίτα στο Ισραήλ, να μην τους πιάσει λέει Δευτέρα Παρουσία. Ποια Δευτέρα Παρουσία. Είδατε εσείς καμιά Δευτέρα Παρουσία. Όχι. Την ημερομηνία την έχει ο Θεός. Την ώρα την έχει ο Θεός. Το μυστικό του πότε θα γίνει. Το κρατάει μόνο ο Θεός. Δεύτερο. Πώς θα κριθούμε; Ποιο θα είναι το κριτήριο που θα μας κρίνει Τεντώστε τα φτακία σας καλά, σας παρακαλώ και εγώ τα ίδια, αυτά που λέω να τεντώνω τα αυτιά μου καλά να τα ακούω ποιο θα είναι το κριτήριο του Θεού το, το Ιερό Ευαγγέλιο <Το> Διαβάζει Αγία Γραφή <Το> διαβάζεις Ιερό Ευαγγέλιο <Το> διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη τι έχετε μες στα σπίτια σα τι διαβάζετε ρομάτσα διαβάζετε φημερίδες διαβάζετε βιβλία κοσμικά διαβάζετε περιοδικά κοσμικά διαβάζετε δεν θα μας είχαν αυτά αγαπητοί μου μας έκανε ο διάολος να διαβάζουμε κάθε τι άλλο παρά αυτό το οποίο θα αποτελέσει και το κριτήριό μας Μα έκανε ο και διαβάζουμε τις εφημερίδες διαβάζουμε τα περιοδικά διαβάζουμε βιβλία κοσμικά διαβάζουμε ανοησίε του κόσμου και δεν διαβάζουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού που θα είναι εν τέλει και το δίκοπο μαχαίρι με το οποίο θα κρυθούμε Διάβασε την Αγία Γραφή θα έλεγα βαριά κουβέντα, αλλά δεν θα τη σηκώσετε. Στο άλλο κήρυμα θα μείνετε μισή. Μισή θα μείνετε λιγότερη. Θα το μετριάσω κάπως. Διάβασε μισή ώρα την ημέρα, διάβασε το Λόγο του Θεού. Την Αγία Γραφή. Άνοιξε την Αγία Γραφή, διάβασε. Μα δεν τα καταλαβαίνω. Έχει και μετάφραση. αλλά ακόμα και τη μετάφραση να μην καταλαβαίνεις θα σε φωτίσει ο Θεός να καταλάβεις να σα πω κάτι το οποίο μου είχε κάνει τρομερίδι κάνω μία παρένθεση εδώ κάποτε που πήγα στο Άγιον Όρος εβρήκα έναν καλόγερο ποιο ήταν το μυστήριο με αυτόν τον καλόγερο Δεν ήξερε γράμματα. Γράμματα δεν ήξερε. Τίποτα. Το μυστήριο. Προσέξτε. Γράμματα δεν ήξερε. Αν του έλεγε βάλει την, την υπογραφή σου, έβαζε ένα σταυρό. Δεν ήξερε να γράψει το όνομά του. Αν του δίνε μια εφημερίδα, την κράτη για ανάποδα. Δεν ήξερε να τη διαβάσει. Το μυστήριο ποιο ήταν. Όχι, Θεέ μου, το θυμάμαι. Μόλις του έλεγες, διάβασε η αγία γραφή στη διάβαζε λες και δεν συνέβαινε τίποτα λες και ήξερε γράμματα άπτεστα όταν άνοιγε την Αγία Γραφή το είχε φωτίσει ο Θεός και το μόνο που μπόρεγε να διαβάσει στη ζωή του ήταν το κείμενο της Αγίας Γραφής διάβασε την Αγία Γραφή και α μην ξέρεις πολλά γράμματα συλλαβιστά γράμμα γράμμα συλλαβή προς συλλαβή εκείνη την ώρα σου μιλάει ο Θεός και για σένα κανονικά αν τον αγαπάς τον Θεό δεν υπάρχει πιο ευτυχέστερη στιγμή παρά να ακούς το Θεό να σου μιλάει κριτήριον θα είναι το Ιερό Ευαγγέλιο δεν θα είναι Ούτε ο νόμο του κράτους ούτε ο νόμος του μητσοτάκη ούτε ο νόμος του παπαντρέου ούτε ο νόμος του Σιμίτη ούτε ο νόμος του Καραμαλή ούτε ο νόμος αυτών των αθέων και απίστων οι οποίοι δυστυχώς κυβερνάνε το τόπο. ο νόμος που θα κρίνει που θα μας κρίνει που θα μας κάτσει στο σκαμνί θα είναι ο νόμος του Θεού τον είδατε τον νόμο των πολιτικών, τον είδατε. Είδατε τι έγινε με αυτό το βιβλίο, αυτού του καταραμένου, αυτού του αθεόφοβου, του ελεηνού, του βλάσφημου. Είδατε. Για να δείτε ποιοι μας κυβερνάνε. Είδατε. Όλοι είναι υπέρ του. Όλοι. Δεξιοί, αριστεροί, κόκκινοι, πράσινοι, μαύροι, κίτρινοι, γαλάζιοι, ό,τι θέλει, όλοι είναι με το μέρο. του. Τι να ψηφίσει. Μα βρίστε τους όλους Μα βρίστε τους όλους Γιατί να ψηφίσεις Πρέπει να ψηφίσει. Γιατί να ψηφίσει αυτά τα καθάρματα Τα οποία είναι άθια Και ρασφόροι δαίμονες Γιατί να τους ψηφίσω Αυτοί είναι δαίμονες με κέρατα. Ποιος θα το φανταζόταν Μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας Να υβρίζεται το όνομα του κυρίου Χριστού ο οποίος είναι ο Θεός μας και ένας από τους άρχοντες να μην πει μια κουβέντα ποιος το φανταζόταν αυτό ποτέ ένας από τους άρχοντες να μην πει μια κουβέντα να υπερασπιστεί την πίστη του Χριστού να πάω να τον ψηφίσω, ποιο να ψηφίσω το διάολο να ψηφίσω Ποιο Διάολο τι λέω. Μικρή κουβέντα είπα. άμα αυτή είναι χειρότερη από το διάολο Διότι ο διάλογο δεν βλαστιμεί τα θεία. Δεν βλαστιμεί τον, τον Χριστό ο διάβολο. Δεν βλαστιμεί τον Χριστό ο διάλογο. Δεν τολμάει να ανοίξει το στόμα του να πει βλαστιμία για τον Χριστό. Αυτή είναι χειρότερη από του δαίμονε τη κολάσεως. Και γι' αυτό η κόλαση που τους παρμένει είναι πολύ χειρότερη από την κόλαση των δαιμόνων να τους ψηφίσω να βρωμίσω τα χέρια μου να δώσω την ψήφο σε αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται να με κοροϊδέψουν τίθεν την τελευταία στιγμή να κάνω ένα σταυρό να μου τον δείχνει τηλεόραση και να πηγαίνω να κοινωνάνε αυτή είναι η γελί να ψηφίσω Ποιο θα με κρίνει θα με κρίνει ο νόμος του Θεού θα με κρίνει ο νόμος του Κυρίου θα με κρίνει και επομένως μην μου λέτε πολλές φορές παπούλι ήρθε κάποτε μια είχε κάνει πέντε-6 εκτρώσεις και μου λέει παπούλι, αφού το κράτος μου το επιτρέπει νομιμοποίηθηκαν βλέπετε έχει γίνει νόμος τώρα λες και βγάλεις ένα σάπιο δότη. σου ήρθε δεν σου αρέσει το παιδί σφάχτο πως πετάς το δότη σου ε μου μεθαύριο δεν θα σε κρίνει ο νόμος του κράτους ρώτα αν αυτό που έκανες είναι σύμφωνο με τον νόμο του Θεού γιατί αυτός που θα σε κρίνει μεθαύριο θα είναι το Ιερό Ευαγγέλιο Και ξέρετε το Ιερό Ευαγγέλιο δεν παίρνει νοθεία Δεν παίρνει νοθεία το Ευαγγέλιο Το Ευαγγέλιο θα μας κρίνει αδυσσόπιτο και αδέκαστο Μην βάζετε νερό στο κρασί σας Ακούω πολλούς που λένε Ε τώρα και εσύ τα παραλές Λες οι γυναίκες να μην βαφώνται, οι γυναίκες να μην κουρεύονται, οι γυναίκες να φοράνε μαντήλια. Γιατί να μην τα πω. Κάνετε μεγάλο λάθος. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι ο νόμος της Γραφής, όλα αυτά που σας είπα και το μαντήλι και το κούρεμα και το βάψιμο και όλα τα προβλέπει. Γι' αυτό σας είπα διαβάστε. Δεν διαβάζετε. Χάσαμε τον μπούσουλα, χάσαμε την πηξίδα που λέγεται Αγία Γραφή και πάμε στα στραβά και αυτό το στραβά σημαίνει πάμε στην καταστροφή θα μας δικάσει το Ευαγγέλιο λοιπόν και όχι μόνο εσάς αλλά και εμάς τους ιερείς και εμείς ιερεί συγχώραμε εμείς οι ιερείς θα φάμε πολύ ξύλο μετά. και ξέρετε γιατί θα φάμε ξύλο γιατί εμείς ξέρουμε περισσότερα από σας. γιατί εγώ καθόμουνα και σας τα δίδασκα και αν δεν τα εφάρμοσα έχω να ακριθώ πολύ αυστηρότερα ξέρετε γιατί θα φάμε πολύ ξύλο εμείς οι παπάδες γιατί τα χέρια μας ακούμπαγαν μια ζωή ολόκληρη το σώμα και το αίμα του Χριστού και ουέκια λίμονό μα αυτά τα χέρια ήταν ακάθαρτα ουέκια λίμονό αν αυτή η καρδιά που πλησίαζε τον Θεό ήταν βρώμικη και ελεηνή ουέκια λίμονό μα αν πλησιάζαμε και εμείς δεν είναι μόνος για σας η εξομολόγηση είναι και για μας ουέ και αλλήμωνο αν οι παπάδες νομίσαμε κάποια στιγιαστή ότι αγιάσαμε από την ώρα που φορέσαμε τα ράσα και δεν έχουμε πλέον ανάγκη εξομολογήσεως φωτιά στα μπατζάκια μας φωτιά στα μπατζάκια μας <Σνάλισ Antonia> να συνεχίσω Θα γίνει αυτό το δικαστήριο που θα πάμε να γίνει αυτό το δικαστήριο το λέει ο Απόστολος Παύλος αν προσέχετε εκεί στις κηδίες που πάτε στις κηδίες που πάτε που διαβάζει ο Παπάς στο Ευαγγέλιο αν τα αυτάκια σα είναι τεντωμένα στο Ευαγγέλιο στα λόγια του Ευαγγελίου το λέει το λέει, μάλλον ο απόστολο το λέει εις απάντηση του Κυρίου, η αέρα. Η συνάντηση με τον Θεόν, η συνάντηση στο δικαστήριο θα γίνει εθερίως στον αέρα. Όχι στη γη που λένε οι χιλιαστές. Όχι στη γη, ούτε στα Ιεροσόλυμα. Ο ουρανός και η γη λέει η Αγία Γραφή θα καταστραφούν θα εξαφανιστούν η συνάντηση με το Θεό το δικαστήριο θα γίνει εις αέρα λέει έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο δεν λέει εις αέρα απάντηση του Κυρίου εις αέρα στον αέρα θα γίνει γιατί δεν θα υπάρχει πλέον ούτε γη ούτε ουρανός αυτά θα τα έχει μαζέψει ο Θεός θα τα έχει καταστρέψει πλέον πάμε σε αυτό το δικαστήριο; Ποιοι θα πάμε; Ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό το δικαστήριο; Όλοι οι άνθρωποι από αρχής κτίσει κόσμο, από τον Αδάμ και την Έβα μέχρι και τον τελευταίο ανθρωπάκο που θα προλάβει να γεννηθεί. Δεν χαθήκανε. Ακούω μερικού που λέει παπούλια έχασα τον άντρα μου, παπούλιά έχασα τη γυναίκα μου, παπούλια έχασα το παιδί μου. Δεν χαθήκανε όλοι αυτοί. Οι ψυχές είναι στα χέρια του Θεού. Οι ψυχές όλων αυτών των δισεκατομμυρίων και τρισεκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, οι ψυχές τους ευρίσκονται στα χέρια του Θεού. Κανένα δεν πάει εξτράφει. Κανένα δεχάθηκε. Όλου όλους τους κρατάει ο Θεός στα χέρια του και όχι μόνο αυτό για προσέξτε και κάτι ακόμα ενώπιον του Θεού θα παρασταθούν ακόμα και αυτοί που δεν πρόλαβαν να δουν το φως της ημέρας τα πεδάκια που τα συνέλαβε η μάνα στην κοιλιά τη και επειδή δεν ψάρεσε αυτό το παιδάκι επήγε και το σκότωσε και το άσφαξε αυτή είναι ψυχούλα είναι ζός ύπαρξη, η ψυχή αυτού του παιδιού, του σφαγμένου παιδιού του σκοτωμένου, του αδίκο σκοτωμένου, του αδίκος δολοφονημένου παιδιού, είναι και αυτονού η ψυχή στα χέρια του Θεού. Στα χέρια του Θεού είναι οι ψυχές αυτών που πνίγηκαν και τους έφαγαν τα ψάρια, αυτών που τους έφαγαν τα θηρία, όλοι αυτοί οι πάση περιπτώσει οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τρόπο φρικτό και οδυνηρό και μαρτυρικό επομένως στο δικαστήριο θα κάτσουμε όλοι όλοι μηδενός ξέρουμε. και όπως σα είπα δικαστής θα είναι ο Θεός Και ποιοι θα είναι οι δικηγόροι μας. Βλέπετε σε κάθε δικαστήριο, ο κάθε δικαζόμενος έχει την υποχρέωση να έχει και κάποιο δικηγόρο που θα τον υπερασπιστεί. Ποιος θα είναι ο δικηγόρος μας. Οι ίδιες σου οι πράξεις και οι ίδιες μου οι πράξεις που μέσα στην εξομολόγηση μπορεί να τις και να τις ωρεοποιείς και να μου λες δεν έκανα και τίποτα, τι εγώ, εγώ είμαι καλή, πάω στην εκκλησία, παπούλι δεν έχω τίποτα, διάβασε μια ευχή να πάω να κοινωνήσω. Τότε θα παίξει το βίντεο και τότε θα παίξει το βίντεο της προσωπικής σου ζωής και τη προσωπική μου ζωής, θα πέξιστε το βίντεο με όλες τις πορνίες μου και με όλες τις μιχίες μου, θα παίξει το βίντεο με όλους τους εσχρούς και ακάθαρτους λογισμούς μου, θα πέξιστε το βίντεο με όλες τις ασχρές και άνομες και ακάθαρτες επιθυμίες της καρδιάς μου, γιατί όλα αυτά πρέπει να τα λέμε στην εξομολό δεν πάμε να πούμε στην εξομολόγηση μόνο δεν πήραξα κανέναν, δεν σκότωσα κανέναν δεν μπόρνεψα, δεν μίχεψα και άντε διάβασα μου μια ευχή Στο δικαστήριο θα παίξει το βίντεο με κάθε λεπτομέρεια και εκεί θα, δει, θα δω εγώ τη φάτσα μου πως έζησα στη ζωή μου τι έκανα πως μίλησα πως παραφέρθηκα πώς εσκρολόγησα, πώς βομολόχησα πώς έκλεψα πώς που τα έκρυψα δεν πήγαν τα πω να σα ρωτήσω κάτι ποιος από μας θα ήθελε να έχει ένα μάτι δίπλα του που διαρκώ να τον παρακολουθεί σε κάθε του κίνηση σε κάθε του σκέψη σε κάθε του λογισμό ξέρετε τι είπε κάποιος και είναι αλήθεια αυτό Μη γελάσετε για την αλήθεια αν υπάρχει ποτέ αν υπήρχε ποτέ μηχάνημα το οποίο θα μάντευε τους λογισμούς των ανθρώπων στους σκύλιους γάμους η 999 θα ήταν διαλυμένοι θα ήθελες να ξέρεις τι σκέφτεται ο άντρας σου για σένα ή μάλλον να το πω αλλιώτικα θα ήθελες να μάθει ο άντρα σου όλες τις σκέψεις που έχεις βάλει στο μυαλό σου όλες όχι ή μου το πεις το λέω εγώ γιατί ξέρω γιατί σίγουρα έχουν περάσει λογισμοί απρεπείς από το μυαλό σου που ντρέπεσαι να τους πεις και στον άντρα σου και στη γυναίκα σου και στο παιδί σου και στο οποιοδήποτε ε λοιπόν αυτοί οι λογισμοί αυτές οι σκέψεις αυτές οι επιθυμίες αυτά τα έργα, αυτά τα λόγια όλα αυτά παντα δούμε στο βίντεο και εκεί τι ανάγκη έχει στο δικα... το δικηγόρο τι να σου κάνει ο δικηγόρος εδώ στα δικαστήρια τους έχουμε ανάγκη τους δικηγόρους γιατί πάμε και λέμε ψέματα και προσπαθούν οι μαύροι δικηγόροι να βγάλουν την αλήθεια εκεί όμως δεν χρειάζεται εκεί θα τη δεις τη φάτσα σου γιατί ένα μάτι του Θεού το μάτι το βίντεο αυτό το μεγάλο σε παρακολουθούσε νύχτα μέρα και μέρα νύχτα και ήξερε και τι έκανες και τι έπρατες και τι έλεγες και τι σκεφτόσουνα και τι επιθυμία έβαζε στην καρδιά σου τα ξέρει όλα και επομένως πάσα προσπάθεια υπερασπίσεως θα είναι ματέα να σας πω και ένα άλλο χαρακτηριστικό του δικαστηρίου άμα γίνει κάποιο δικαστήριο εδώ βλέπετε στον κόσμο άμα γίνει ένα δικαστήριο τι κάνουμε ψάχνουμε να βρούμε αμέσως το μέσον το μέσον Ποιος θα είναι ο δικαστής εκείνη την ημέρα. Ποιος θα δικάζει εκείνη την ημέρα. Να βάλουμε το γνωστό. Να πιάσει το βουλευτή. Να βουλευτή θα πιάσει τον υπουργό. υπουργό υπουργός θα πιάσει τον αυτόν. Μέχρι να φτάσουμε να ακούσει μια κουβέντα στα αυτή του. Ο δικαστής. Να καλμάρει λίγο. Να πέσουμε στα μαλακά. Να πέσουμε στα μαλακά. Εκεί δεν έχει τέτοια κόλπα εκεί ο Δικαστής δεν πλησιάζεται, ο Δικαστής δεν παίρνει φακελάκι ο Δικαστής δεν λαδώνεται δεν λαδώνεται ο Δικαστής εκεί ο Δικαστής θα είναι ο μεγάλος γνωστός αλλά και ο μεγάλος άγνωστος εκεί ο δικαστής είναι ο πατέρας μας αλλά είναι και ο μεγάλος ξένος ο οποίος έρχεται εκείνη τη στιγμή ως ξένος δικαστής να μας δικάσει αμερόληπτα και αδέκαστα και δεν παίρνει, δεν παίρνει εκείνη τη στιγμή μέσον ό,τι ήταν να κάνει για σένα και για μένα το έκανε Όλη αυτή τη ζωή που μας έδωσε μας την έδωσε ακριβώς μας έδωσε και τον νόμο του προκειμένου να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να σώσουμε την ψυχή μας. Αφού εδώ δεν ενδιαφέρθηκες εκεί δεν υπάρχει πλέον σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο Κύριος δεν υπάρχει περίπτωσης ο Κύριος να επηρεαστεί από πρόσωπα α εσύ ήσουνα ο Πατήρ Τιμόδιος Αν ναι εσένα σαγαπάω αγαπάω λίγο για έλα εδώ, εσένα μάλλον θα σε σώσω για περίμενε εδώ, έχεις... εσύ έχεις το μέσο α εσύ ήσουνα ο Πατήρ Δημήτριος α εσένα δεν μου άρεσες πήγαινε άντε εσύ είσαι για την κόλαση δεν έχει τέτοια σας έδειξα το δικαστή σας έδειξα τους κατηγορουμένους. Σας έδειξα τους δικηγόρους. Σας έδειξα ότι δεν παίρνει φακελάκι ο δικαστής. Δεν λαδώνεται ο δικαστής. Είναι αδέκαστος και αμερόληπτος. Θα σας δείξω και κάτι ακόμα. Ότι σε εκείνο το δικαστήριο το Δικαστήριο της Δευτέρας Παρουσίας το είπα και προηγμένως και θα το επαναλάβω η απόφασης είναι οριστική και αμετάκλητο. δεν παίρνει δηλαδή εφετείο δεν υπάρχει άργιος πάγος εκεί δεν υπάρχει Συμβούλιο της Επικρατείας εκεί. Δεν υπάρχει Διεθνές Δικαστήριο της χάγη εκεί. Όχι. Γιατί αυτά τα δικαστήρια είναι ψεύτικα εδώ. Και εδώ υπερισχύει το δίκαιο του ισχυροτέρου. Αυτός που ξέρει να κάνει τις καλές κομπίνες, να κοροϊδεύει, να εμπέζει. Αυτός είναι ο αθώος. Ποιος είναι ο ένοχος? Το είδατε προχτές στην τηλεόραση. Για, για 1,5 φράγκο τον άλλο τον σύρανε από τον τόπο του να πάει στη Ρόδο να κάνει τόσα εισιτήρια πάνε να πληρώσει 1,5 φράγκο. Αυτό είναι το δικαστήριο των ανθρώπων. Αυτό είναι το δικαστήριο των ανθρώπων. Τόσους άλλους μεγαλοκαρχαρίες, με τόσες κομπίνες δισεκατομμυρίων δι, δι, δι δεν μιλάνε εκεί. Δεν μιλάνε εκεί. τους Το 1,5 φράγκο τους έλλειψε. Εκεί η απόφαση θα είναι οριστική και αμετάκλητο. Και αυτό σημαίνει ότι θα ακούσουμε από το στόμα του Κρητού τις δύο φράσεις που ακούσατε κι εσείς προχθές στη Θεία Λειτουργία στο Ευαγγέλιο. Εάν μεν είμαστε στους δεξιούς, στους εκδεξιών του, Πράγμα που το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και εσεί να το εύχεστε για μένα με όλη σα την καρδιά. Γιατί δεν ξέρετε ποια θα είναι η χαρά των δικαίων εκείνη την ημέρα. Αν θα είμαστε στα δεξιά, θα ακούσουμε τη φράση αυτή, την ανεπανάληπτη φράση, που πραγματικά την εύχομαι, το επαναλαμβάνω σε όλου του ανθρώπου, να μην υπάρξει άνθρωπο κολλασμένο. η ευλογημένη του Πατρός μου ελάτε κοντά εσείς η αγαπημένοι μου θα πει ο Κύριος και τι σημαίνει αυτό θα σας θυμίσω μια φράση που λέει ο Απόστολος Παύλος τι είναι ο παράδεισος που ορισμένοι τον κοροϊδεύουν τον παράδεισο ορισμένοι τον εμπέζουν Θα σας πω μια φράση Το λέει ο Απόσταλος Παύλος, εγώ θα το πω με δικά μου λόγια να το καταλάβετε Μήρια βάσανα να περνάγαμε σε αυτή τη ζωή Μήριας ταλαιπωρίες Όχι ταλαιπωρίες σαν αυτά που περνάμε, εμείς, εμείς βασιλοπερνάμε Να περάσουμε χίλιες ζωές στα κάτεργα Αξίζει να περάσουμε στα κάτεργα προς του Παραδείσου χίλιες ζωές στα κάτεργα με βούρδουλα, με ξύλο χίλιες ζωές, σημαίνει εκατομμύρια χρόνια να είμαστε στα κάτεργα με την ελπίδα της βασιλείας των βουρανών Και η άλλη απόφαση που θα πει ο Χριστός, ο δικαστής, θα είναι προς τους καταδικασμένους. Που αυτή την απόφαση, εγώ τουλάχιστον σας ομιλώ ειλικρινά, εκείνη τη στιγμή θα εύχομαι στον εαυτό μου, αν ο Θεός φυλάξει είμαι μεταξύ της αριστεράς μερίδος, θα εύχομαι στον εαυτό μου καλύτερα να εξαφανιστώ από προσώπου γης Να μην υπάρχω Ποια θα είναι Πορεύεσθε απ' εμού η κατηραμένη Φευγάτε από μπροστά μου εσείς η καταραμένη Τι σημαίνει αυτή η φράση. Τι σημαίνει η κόλασης τι σημαίνει, κόλασης σας πω έχεις δει ποτέ σου το διάολο τον έχεις δει ποτέ σου τον έχετε δει ποτέ σας. όχι θέλετε να τον δείτε θέλετε να τον δείτε έτσι με τα κέρατα με την ουρά, να βγάζεις φωτιές από το στόμα με το μουσι του με αυτά τα μάτια τα γυάλινα, τα αστραποβόλα που βγάζουν φωτιές μαύρον άραχνον θα δεν τον δεις ποτέ σου, δεν θες ε λοιπόν κόλαση είναι μια ζωή τι μια ζωή τι είπα <Ρι> αιώνια αιώνια διαβίωσης αγκαλιά με το διάολο <Ρι> αιώνια συμβίωσης αγκαλιά με το διάολο <Ρι> και ξέρετε ποια θα είναι το μαρτύριο ότι εδώ αν ποτέ Ο Θεός φυλάξει Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων Που τον είδαν το διάολο Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις Που τον είδαν το διάολο Έξι ώρα, έξι ώρα, πέντε λεπτούλια Και τελειώντας Πέντε λεπτούλια ακόμα, συγχωράτε Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις Που τον είδαν το διάολο τον είδαν. Αλλά ξέρετε τι κάνουν Κάνουν το σταυρό και Εξαφανίστηκε Εκεί αυτό θα είναι το μαρτύριο. Θα κάνει το σταυρό σου και Θεός δεν θα σε ακούει. Και Θεός δεν θα υπάρχει πλέον. Η παρηγορία, η ελπίδα του Θεού που τώρα το ξέρεις κάνοντας το σταυρό σου ο διάολος προγκάει και φεύγει και εξαφανίζεται από δίπλα σου εκεί όχι ένα σταυρό, χίλιου σταυρούς να κάνεις χίλιες προσευχέ να κάνει, εκατομμύρια προσευχέ να κάνει. Ανώφελο. Ο διάβολο θα σε βλέπει και θα σε γελάει και θα κοροϊδεύει και θα είναι πάντα στο πλευρό σου. Τελειώνω. Λίγα λόγια σα είπα γιατί δυστυχώ. Η ώρα πάντα με περιορίζει. Το ξέρετε ότι άμα αρχίσω και αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο, θα σα κρατάω μέχρι το πρωί και θα σα λέω. Γι' αυτό ξέρω το ότι έχετε και εσεί τι δουλειέ σα. Ξέρω ότι σα έχω φοβήξει αρκετά σήμερα με αυτά που σα είπα. Αλλά τι να φταίω εγώ. Άλλο τα λέει. Άλλο τα λέει. Αυτό που λέμε ότι τον πιστεύουμε και τον αγαπάμε. Αυτό μα τα λέει. Αν θέλουμε λοιπόν να πάμε κοντά του. Αν ενδιαφερόμαστε για τη βασιλεία των Ρανών, τότε όχι έναν κόπο χίλιους, εκατομμύρια κόπους να κάνουμε για αυτή τη βασιλεία των ουρανών γιατί νομίζετε οι μάρτυρες αγαπητέ μου και αγαπητοί μου έχιναν το αίμα τους για το Χριστό γιατί γιατί οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες σήμερα που τους εορτάζουμε δέχτηκαν να υποστούν αυτό το φρικτό μαρτύριο να τους ξαπλώσουν επάνω στην παγωμένη λίμνη και να αργοπεθαίνουν σαπίζοντας τι άρκε τους γιατί Ακριβώς με την προσδοκία της Βασιλείας των Ουρανών. Εκείνοι θυσίασαν τους εαυτούς τους. Και εμείς δυστυχώς, για να συνδέσω λίγο τα θέματα, φοβόμαστε να κάνουμε μια νηστιούλα. Φοβόμαστε να αφήσουμε τα μαλλιά μας μακριά. Φοβόμαστε να πάψουμε να βαφόμαστε. Μπας και μια άσπρη τρίχα. να μας πούνε γριά. Φοβόμαστε να απαντήσουμε κατά τον νόμο του Θεού. Και δεν σκεφτόμαστε ότι ού άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλου σαν δόξαν αποκαλυφθεί νεοίς τίποτα δεν είναι βαρύ για αυτή τη ζωή όσα μαρτύρια και αν υποστούμε τίποτα δεν είναι βαρύ μπροστά στη χαρά της Βασιλείας των Ρανών την οποία εύχομαι για όλους εσάς και εσείς να εύχεστε για μένα των αμαρτωλών Αμήν Να πάτε στο καλό